Για να είμαστε απολύτω ειλικρινεί, όλοι οι Έλληνες έχουμε περάσει από μια φάση καταλήψεων. Δεν υπάρχει γενιά Ελλήνων που να μην έκανε ή να συμμετείχε ή να υπέστη τις συνέπειες της κατάληψη. Τώρα αυτό είναι δεδομένο. Έχετε κάνει και εσείς κατάληψη, Πώς δεν έχω κάνει. Όλοι έχουμε κάνει. Μα δεν νομίζω υπάρχει Έλληνα ο οποίο δεν συμμετείχε σε κάποια κατάληψη. Ορίστε. Τα λέει ο Υπουργό. Δημοσία τάξεω με το παλιό, προστασία του πολίτη με το καινούριο, ούτε το παλιό ίσχυε, ούτε το καινούριο, λεπτομέρεια. Ο Μιχάλη Κρυσοχοίδη, ο οποίο βγήκε σήμερα το πρωί στο Σκάι και μιλούσε για τι καταλήψει των παιδιών, και είχε βέβαια άποψη και γι' αυτό, είπε ότι δεν θα επέμβει αστυνομία, πάλι καλά, 2020. Στα λόγια, ακούσαμε από τον Υπουργό να λέει ότι η αστυνομία δεν θα μπουκάρει μέσα στα σχολεία να μπουζουριάσει του μαθητέ, το κρατάω ω θετικό γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Και αμέσως μετά μας είπε και δημιούργησε την εικόνα, το ίδιος έχει κάνει κατάληψη. Όταν ήταν νέος, μπορεί και μεγαλύτερος, συμμετείχε στην κατάληψη, άρα κάτι πολύ φυσικό. Μετά μίλησε για τα αιτήματα των μαθητών. Και επίσης, αν δείτε διαχρονικά τα αιτήματα που έθεταν οι μαθητές, είναι περίπου τα ίδια. Εκτός από φέτος που έχουμε ένα πρόσθετό που είναι ο COVID. Τα αιτήματα είναι κάθε φορά περίπου τα ίδια. Άρα λοιπόν ε, θεωρώ ότι είναι ένα παλιό φαινόμενο και δεν είναι κάτι επαναστατικό. Καθότιν... Ο συγκεκριμένο υπουργό θέλει επαναστατικέ κινήσει και διαδικασίε. Και το λέει με μια απογοήτευση ότι δεν είναι επαναστατικά τα αιτήματα των μαθητών. Οπότε να τα πετάξουμε, να τα αγνοήσουμε. Θα μείνουμε σε αυτό που λέει ότι είναι ίδια τα αιτήματα. Προφανώ είναι ίδια, αφού δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχουν κάνει τίποτα αυτοί οι υπουργοί που έχουν περάσει από εκεί και οι υπόλοιποι υπουργοί, όλε οι κυβερνήσει που ήρθαν σε αυτόν τον τόπο, μπαλώματα έχουν κάνει. Παιδεία αξιοπρεπή του 21ου αιώνα, στα 21 χρόνια του 21ου αιώνα ακόμα δεν έχει η Ελλάδα. Ούτε στην πρωτοβάθμια, ούτε στη δευτεροβάθμια, ούτε στα πανεπιστήμια. Οπότε απολύτω λογικό τα αιτήματα να είναι τα ίδια. Ούτε τώρα θα λυθούν. Γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτω πρόθεση, βούληση πολιτική να λύσουν αιτήματα που αφορούν τα λαϊκά παιδιά. Σε καμία περίπτωση. Ή πολλοί, οι λίγοι πάνε στα ιδιωτικά, ή πολλοί θα πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία που θα κάνουν και μια κατάληψη για να λυθεί, μπα και λυθεί τίποτα. Κυρίω να ακουστεί, μπα και ακουστεί τίποτα. Ποιοι τώρα για τι καταλήψει, έρχεται ο άλλο υπουργό να μα πει. Έχετε ευθύνη και εσείς δημοσιογράφης και έχετε ευθύνη όταν λέτε αυτά στην τηλεόραση. Και, Σταματήστε να λέτε αυτά τα πράγματα. Και, να διδάσκετε στους μαθητές και σε αυτή την ηλικία ότι μπορεί να παραβιάζουν τους κανόνες χωρίς συνέπειες. Κύριε Υπουργέ, είναι κακό μάθημα κατάμε. Κύριε Υπουργέ. Παιδιά. Δεν μπορούν τα παιδιά να διεκδικούν. Και έχετε ευθύνη δεν τα μπορούν και τα και παιδιά διεκδικούν, να διακυνώσουν. Δεν, δε, δεν λέτε όμως τίποτα, για το αν πρέπει να κάτσουμε κάτω τα και να τα δούμε με τα παιδιά τα το προβλήματα, παιδιά. Αυτά. προβλήματα αυτά. Σεβόμενα τους του νόμου και εφιστάμε τις συνέπειε. Αποφασίσαμε Τετάρτη στο εφετείο στι 10 η ώρα ε, πορεία για τη δίκη τη Χρήση Αυγή μαζί με ε, όλου του υπόλοιπου που καλούν σε πορεία, και Παρασκευή θα πάμε στο Υπουργείο Παιδεία. Να, παράδειγμα τώρα, ένα μαθητής εδώ από το συντονιστικό των μαθητών, βγήκε το πρωί σε κανάλι, είναι ο Χαρήτο Γκυλάκη, ο οποίο δεν ακούει αυτά που λέει ο Χσοχοίδη για τα παροχημένα αιτήματα, δεν ακούει αυτά που λέει ο Άδωνσο ότι φταίνει δημοσιογράφοι που κανακεύουν του μαθητέ, πάντα βρίσκεται ένα ένοχο και αντίπαλο και αποφασίσαν τα παιδιά την Παρασκευή να πάνε στο Υπουργείο Παιδεία, συγκέντρωση έξω από εκεί, και την Τετάρτη, όπω πολλοί από την Αθήνα και σε άλλε πόλει, θα πάνε έξω από τα δικαστήρια. Εδώ στην Αθήνα, στην Αλεξάνδρα, στο εφετείο, στη Λουκάριος για να διαδηλώσουν να συμμετοχή, να είναι παρόντες σε μια ιστορική στιγμή της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που είναι η μέρα που ανακοινώνεται η απόφαση για την Χρυσή Αυγή. Μετά από τεσσερά μισή χρόνια διοίκης διαδικασιών δικαστικών μέσα στην αίθουσα και πολλών σκηνικών μέσα στην αίθουσα. Έχουμε καλέ ειδήσει που πρέπει να τις λέμε. Δυστυχώ στην Ελλάδα, παραλαμβάνω, η μικροψυχία περισσεύει. Έρχεται το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, κύριε Στάθη και κύριε Ρογκάκο, και τι γράφει στην έκθεση. Ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε εξαιρετικά καλά την πανδημία και εξαιρετικά καλά και τι οικονομικέ επιπτώσει. Βελτιώνει την εκτίμηση, έστω και καταλήγω, για την ύφεση και μα πηγαίνει καλύτερα από ό,τι μα περίμενε πριν από λίγου μήνε και πολύ καλύτερα από ό,τι μα ε, θεωρούσαν στην αρχή τη πανδημία. Αναφέρεται σε μεγάλα και έγκαιρα οικονομικά μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση τον σωστό χρόνο για να διατηρηθεί η ελληνική οικονομία σε ζωή και προβλέπει εφόσον βρεθεί το εμβόλιο μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την επόμενη τριετία στην Ελλάδα. Αυτά να τα βλέπουμε. Να λέμε και τα καλά ρε παιδιά. μη λέμε μόνο τα αρνητικά. Να λέμε και τα καλά, ρε παιδιά. Μη λέμε μόνο τα αρνητικά. Ναι, ε, μα δεν τα λέει κανεί όμω τα καλά. Εδώ έχουμε κοντζά με έκθεση του Δουνουτού που λέει τόσο καλά λόγια. Χαμπάρι, κανεί δεν την έχει πάρει και δεν αφορά και κανέναν. Αλλά ο Άδωνη την είδε και αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει να μα πει ότι υπάρχουν καλά λόγια και να τα λέμε ρε παιδιά. Τα καλά λόγια, όχι μόνο τα αρνητικά. Γιατί γίνονται πραγματάκια που έλεγε μια συνάδελφο του καλλιτεχνικού χώρου κάποτε και έχει μείνει στην ιστορία. Να, ένα καλό που γίνεται είναι αυτό που λέει Χουσοχοίδη. Εφοδιάζονται όλοι από νωρίς με ένα ποτό, με μια μπύρα και συσσωρεύονται μαζικά σε πλατείες, σε χώρους. Να καταλάβετε το εξής, ότι προσωπικά επελήφθη στην οδό Ασκληπιού που είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατεία και ένα μεγάλο αυλόγυρο. επιμέρες επιχειρούσε και εγώ ο ίδιο για να σταματήσει το φαινόμενο. Επιμέρε επιχειρούσε και εγώ ο ίδιος για να σταματήσει το φαινόμενο. Ματατζή. Ήταν τιμένο Ματατζή. Αν είδατε εκεί κάποιον έξαλλο να τρέχει με τον κλόπ και να επιχειρεί έξω από την εκκλησία. Όχι μέσα στην εκκλησία, κάθε Κυριακή που είναι 100 κύτρου, ένα στα σάλια του άλλου, έξω από την εκκλησία, επιχειρεί στη συγκεκριμένη περιοχή στα Εξάρχεια, στην πρώτη γραμμή του πολέμου δηλαδή, επιχειρεί ο ίδιο ο Χρυσοχοίδης Όπω είπε ο ίδιο το πρωί, δεν το μοντάραμε, έτσι ακριβώ το είπε, το Χρυσοκοίδη ποτέ δεν το μοντάρουμε. Λέει τόσο κουφά, που δεν χρειάζεται καμία απολύτω παρέμβαση. Είναι ο καλύτερο πελάτη και τα αυτό το ύφο τη σοβαρότητα και τη γνώση και τη πολιτική εμπειρία, νομίζω και ο ίδιο ότι χαράζει γραμμέ, ανοίγει μέτωπα και ο λόγο είναι το στα μέχρι σήμερα πράγματα. Οπότε κάντε την εικόνα, ένα ματατζής ο Χρυσοκοίτη δηλαδή, εντυμένο ματατζή, ο οποίο επιχειρεί έξω, πάντα έξω από τον Άγιο Νικόλαο για να διώξει τα παιδιά. Μια που είπαμε έξω, να θυμηθούμε και μια άλλη μουχλιασμένη ιδέα, και σαν τέτοια θα την πει με χαρά ο Κυριάκο Βελόπουλο. Συμφωνώ με τον Άδονη για την ευθύνη που έχουν οι γονεί. Μην κοροϊδευόμαστε. ένα ανήλικο παιδί, όταν θα κάνει κάποιε γυμνέ, πρέπει να πληρώσει ο του. Αλλά είναι προτιμότερο, κυρίε συνάδελφοι, να τελειώσει αυτή η ιστορία με τι νεολαίε. Αν δεν καταργηθούν νεολαίε στα γυμνάσια, λύκη και πανεπιστήμια, αυτέ οι φράξει που λέω εγώ, που εποάζουν όλα αυτή τη διαδικασία, δεν πρόκειται να επιληθεί το πρόβλημα. Κατάργηση λοιπόν των νεολαίων δεν χρειάζεται. Εκεί είναι το γνωστικό τη αντικείμενο και πεδίο. Τι έτσι κάνουμε τι νεολαίε στα πανεπιστήμια ή στα γυμνάσια ή στα λύκεια. Οι, κόμματα, ιδέες, οι, όμως. οι ιδέες δεν παράγονται από νεολές Οι ιδέες παράγονται από ανθρώπους Και ω γνωστόν Οι νεολές δεν έχουν ανθρώπους Είναι αυτή πολύ ωραία λογική Σε πολλά θέματα Η οποία διατυπώνεται με τόσο απλοϊκά σχήματα Και με τέτοιο βαρύγδουπο τρόπο Και την ακούμε από πολύ συγκεκριμένους ανθρώπου Και με πολύ μεγάλη χαρά Τα φιλοξενούμε και τους φιλοξενούμε εδώ Για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Να αλλάξουμε λίγο mood επειδή όπως είπαμε και πριν η εβδομάδα αυτή είναι πολύ ιδιαίτερη στα μέσα της εβδομάδας, την Τετάρτη έχουμε την ανακοίνωση για την δίκη της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής Χάει Χίτλερ. Χίτλερ Ο την καθαρίζει τη φωλιά του και αυτή η φρονιά θα μείνει Η Θα του πάραμε τα κεφάλια! Είμαστε πασίστε, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μα, το αίμα τη φυλή μα. Όλα αυτά τα προβλήματα λύνονται σε μία ημέρα. Ή μάλλον, για να το πούμε και σε καθαρέγουσα, εν μία νυχτή. Διότι όλε τι καλέ δουλειέ νύχτα γίνονται και όχι ημέρα. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τα είχα να μα φέρει. Η κορύπη με στα δόντια του το ξέρω. Καθώ μου δίνει γελαστο στο χέρι, Εδώ είμαστε αν μα κρύψουν. Εσύ είσαι τα τραγούδια τη κρίση αυτή. Οι ρίζε του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Είμαστε στο μετωπικό. Και του για μένα. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι Αλλά είναι καθαρά χέρια Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν Και χάνονται βαθιά στα περασμένα Οι μάσκες του με το αλλάζουν Μα όχι και το μίσος του για μένα Ναζί, να και μαζί, αλλά Δεν υπάρχουν Πώς θα το κάνουμε; το θα δαχτία, θα μόρας, Ξεκινάει λοιπόν μια εβδομάδα. Η σημαδιακή στη σύγχρονη ιστορία αυτού του τόπου άλλη μια εβδομάδα με επέτειο σημαδιακή. Και ιστορική. η ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου για τα εγκλήματα της νατζιστικής συμμορίας είναι στήχημα για όλους. Για τους συγγενείς των θυμάτων, για τη δικαιοσύνη, για το περιδικαίο αίσθημα της κοινωνίας, για το πολιτικό προσωπικό, για κάθε ενεργό πολίτη. Η μεθαυριανή απόφαση του Δικαστηρίου μετά από 5,5 χρόνια είναι σημαντική. Είναι ένας κομβικός σταθμό σε μια μακρά πορεία. Τελειώνει ο φασισμός με αυτή την απόφαση όχι, με κεφαλαία είναι η απάντηση. Ο φασισμό τσακίζεται στου δρόμου, στι πλατείε, γείτονα, γήπεδα, στι συγγενή όχι στα αστικά δικαστήρια. Ο φασισμό τσακίζεται στη λέξη αλλά. Στο μυαλό του γείτονα, του φίλου, του συγγενή που δηλώνει στα λόγια ανεκτικό, άνετο, με κάθε τι διαφορετικό, όμω στη συνέχεια τη πρότασή του βάζει το περίφημο αλλά. Δεν είμαι φασίστα, όπω λένε, αλλά να πάνε να ζήσουν στον τόπο του. Δεν είμαι ρατσιστή, αλλά δεν του θέλω στη γειτονιά μου. Δεν είμαι με το ρουπακιά, αλλά και ο Προκαλούσε με τα τραγούδια του, ο Ζακ με τον ντύσημό του, ο Γουγορόπουλο μικρό παιδί, τι ήθελε στα εξάρχια εκείνη την ώρα. Όλα αυτά τα αλλά που όπλησαν και οπλίζουν εγκληματικά χέρια. Όλα αυτά τα αλλά που πίσω του κρύβουν ξύλο, πέτρε, επιθέσει, δουλειέ τη νύχτα, όπω ακούσαμε πριν, κυνηγητά, καψίματα και δολοφονίε. Η συμμορία πρέπει να καταδικαστεί και να σαπίσει στη φυλακή. Εσύ όμω που του ψήφισε, που του συμπάθησε, που του θαύμασε. Που έχει το αλλά στι προτάσει σου, κυκλοφορεί ελεύθερο και σκορπά δηλητήριο κατά ανθρώπων αδύναμων, ανήμπορων, κυνηγημένων διαφορετικών, δεν θα βρει ποτέ ησυχία. Την κοινωνία τη ομοιομορφίας που έχει στο μικρό μυαλό σου δεν θα τη ζήσει ποτέ. Και ξέρει γιατί, μάλλον το ξέρει. Γιατί εκτό από σένα, που ρηπαίνει στον αέρα με τι άπιε ιδέε σου, υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι, απλοί καθημερινοί, όχι σπουδαίοι, που πάντα θα στείνουν τείχο τη απείλα του φασιστικού μυαλού σου στι γειτονιέ στα γήπεδα, στους δρόμους, στις πλατείες. Χιλιάδες άνθρωποι με θάρρος, πείσμα, απόφαση και θέληση να πατάνε τα σκουλήκια κάτω. Στη χώρα του Διστόμου, των Καλαβρίτων, του Κομμένου Άρτας, του Βιάνου Κρήτης, της Κοκκινιάς και της Κεσαριανής, δεν χωράει φασιστική σκέψη. Δεν χωράει φασίστας, οφήσει αλλή καλυμμένος, δεν χωράει μαχαιροβγάλτες, με αγκυλωτούς σταυρούς στα μπράτσα. Δεν χωράει κανένα αλά, αυτή τη χώρα. Τελειώνει ο φασισμό έστω και με την απόφαση χιλιάδων ανθρώπων να τσακίσουν τι νοσηρέ Όχι με κεφαλαία. Ο φασισμό τελειωτικά, ιστορικά, ριζικά, τελειώνει όταν τελειώσει και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο γεννιέται. Και αυτό είναι το σύστημα τη κραυγαλαία ανισότητα, των διαχωρισμών, των βομβαρδισμών, τη εκμετάλλευση. Το σύστημα που μόνη αξία έχει όχι του πολλού ανθρώπου και τι ανάγκε του, αλλά το κέρδο για του λίγου. Αυτό το πλαίσιο, αυτό το σύστημα οργάνωση τη κοινωνία, αυτό είναι νοσηρό. Αυτό γεννάει φίδια με μαύρα αυγά. Αυτό τελειώνει τι ανάγκε των ανθρώπων. Αυτό τελειώνει την αξία του ανθρώπου. Αυτό στερεί βασικά αγαθά όπω είναι η παιδεία, η υγεία, πολιτισμό, αξιοπρεπή ζωή και πραγματική ελευθερία. Αυτό τελειώνει του ανθρώπου όσοι άνθρωποι δεν το τελειώνουν. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ πολλά χρόνια πριν, δεκαετίε πριν, το είχε περιγράψει ω εξή: Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνουν άλλε μαλακίε. Για παράδειγμα, ο φασισμό. Ο Φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο Φασισμός είναι μία καινούργια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό. Ή και πάνω απ' αυτές. Η παραπάνω απο αυτες όμως, αποτελεί μία υποχώρηση μπροστά στον Φασισμό, γιατί ο Φασισμός είναι μία ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμό.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 ενάντια στι τεράστιε ανθρώπινες μάζε των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τι προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων κείμενο είναι του Μπρεχτ είναι από θεατρική παράσταση το απόσπασμα που ακούσαμε σας θέλουμε βοηθούς για την εκπομπή της Τετάρτης και σήμερα και αύριο έχουμε αρκετά εκτενή αποσπάσματα και συνεντεύξεις για την εκπομπή της Τετάρτης το 2110-18880 πάρτε διαμορφώστε την Θέλουμε να είναι μονοθεματική. Ζητήστε ό,τι έχουμε παίξει για το φασισμό όλα αυτά τα χρόνια, οι τακτικοί ακροατέ, αφιερώματα για, για τι πόλει, τι μαρτυρικέ πόλει αυτού του τόπου, για το Δίστομο, τα καλάβριτα, ό,τι άλλο σα έχει κάνει εντύπωση, τραγούδια σχετικά, ώστε να διαδηλώσουμε κι εμεί από εδώ ραδιοφωνικά. Δεν μπορούμε να είμαστε κάτω, γιατί είναι εδώ το μετερήσμα μα. Να μπορούμε να διαδηλώσουμε ραδιοφωνικά και να είμαστε μαζί σα, να συμπαρασταθούμε, να νιώσουμε ότι είμαστε εκεί, μέσα και έξω από το εφετείων δίπλα στη Μάγδαφίσαν και τους χιλιάδες γιατί πραγματικά χιλιάδες τα πάνε από όλες τις γωνιές της Αθήνας Διόντεκα λοιπόν 188-80 ζητήστε για την Τετάρτη αυτά που εσείς θέλετε να ακούσετε οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι κατά καιρούς και πριν Τη δολοφονία του Παύλου Φίσα έκαναν και λίγο μετά, έκαναν ό,τι μπορούσε μπορούσαν και ό,τι μπορεί ένα μέσο ενημέρωση. Ο ρόλο των μέσων ενημέρωση ο ευρύτερο για να βαντάρουν, να ξεπλύνουν την Χρυσή Αυγή. Θα ακούσουμε με σειρά του δημοσιογράφου. Είναι από ένα βίντεο που έχουμε αναρτήσει από χτε στο site τη Ελληνοφρένη. Μπορείτε να το δείτε και με εικόνα. Του δημοσιογράφου Τράγκα, Μπογδάνο, Θέμο Αναστασιάδη, Σταύρο Θεοδωράκη και ένα απόσπασμα από την εκπομπή τη Μελέτη. Μου με έχουν πει ότι δεν είναι ένα ζητικό κόμμα. Έχουν διαψεύσει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 Γεια <ΕΡΧΟ> <Εσταν> τι, είναι εδώ. Είπαμε για τραμπούκου, η μάνα αφήσα ξέσπασε, πέταξε το μπουκάλι. Ο Ρουπακιάς έχει αρχίσει και. πώ να το πω, Σε τελείω ανθρώπινο επίπεδο, λογικά αυτό ο άνθρωπο πρέπει να είναι ράκος. Δηλαδή, όταν γυρνάει η μάνα. δεν, δεν αντιδρά πια, μόνο ο δικηγόρο του. Αντέδρασε, λέει συγκρατήστε την επιτέλου. Απ' την άλλη, μια μάνα η οποία λέει τα είδατε και χτε. Είναι λιτή. Αυτά που λένε οι αντίπαλοι σα για εσά, Ναζιστή. Ναζιστέ ήταν μια άλλη εποχή. Φαινόμενο στην Γερμανία, το οποίο όμω προσωπικά και πολιτικά δεν με αφορά. Εσεί κινείστε με λεωφορείο, με τρόλαιο. Βεβαίω και κινούμε με λεωφορείο, μετρό με με όλα τα μέσα μαζική μεταφορά. Γιατί έπρεπε να μάθουμε πώ ακριβώ κινείται ένα φασίστα βουλευτής που έχει αναλάβει το κόμμα του την πολιτική ευθύνη δολοφονία. Γιατί έχει συμβεί και αυτό. Σε σχέση τώρα με το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδας των Συντακτών το Σαββατοκύριακο, που προκάλεσε κάποια σχόλια, συζητήσει. Ε, εντοπίσαμε ένα νέο φρούτο όχι στο πρωτοσέλιδο μια προσπάθεια γενικότερη και αυτό που κατάλαβα εγώ από το πρωτοσέλιδο είναι ότι υπάρχει ένα νέο φρούτο ένας καθώς πρέπει αντιφασισμός ένας γραβατωμένος αντιφασισμός που εκφράζεται με αρθρογραφία πρωθυπουργών και πρώην πρωθυπουργών γιατί η εφημερίδα των συντακτών φιλοξένησε άρθρα όλων των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυπουργού του ΝΙΝ και του Αντώνη Σαμάρα και είχε τίτλο «Το τείχος της δημοκρατίας». Αυτός λοιπόν, ο, καθώς πρέπει αντιφασισμός, σε εισαγωγικά, πάει να σκεπάσει τον πραγματικό αντιφασισμό, πάει να νουθετήσει το τίχως της αντιφασισμό, χρόνια τώρα, και λίγο πολύ να παραμερίσει τον ενεργό ακτιβιστικό αντιφασισμό. Γίνεται μια προσπάθεια να διαχωρίσει τον αντιφασισμό στον καλό, συνετό και σε αυτόν του δρόμου. Υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια... <σίλω> το νιώθω, το βλέπω ότι έγινε ή προσπαθεί να γίνει αυτό ο διαχωρισμό. Σε σχέση με τον τίτλο Το τείχο τη δημοκρατία, ούτε τείχο, ούτε δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι αυτό που ζούμε. Δεν έχει ίσε ευκαιρίε. Δεν έχει ε, ε, εξ, ε, ε, ε, εξάλληψη αντιθέσεων. Έχει εκμετάλλευση. Δεν υπάρχουν τα βασικά αγαθά. Τα ξέρουμε όλοι, ειδικά στα χρόνια του Μνημονίου. Σε σχέση με το τείχο, τείχο με Κυριάκο και Σαμαρά δεν είναι τείχο. Είναι παροδία. Και άλλη μια αυταπάτη από τι πολλέ που πέφτουν κάθε μέρα. Στον δημόσιο διάλογο. Τείχο με πρόθυμου υπηρέτε του καπιταλισμού δεν είναι τείχο κατά του φασισμού. Σε καμία περίπτωση. Το τείχο κατά του φασισμού είναι αυτό που είναι και κατά του καπιταλισμού. Δεν μπορεί να είναι μόνο έτσι. Άρα, οι υπηρέτε, οι οσφυοκάμπτε τη Αμερικανική Πρεσβείας των ιδεών, των αξιών του καπιταλισμού δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μαχητέ κατά του φασισμού. Αυτό είναι μια παροδία. Για πρωτοσέλιδα είναι καλά όλα αυτά, αλλά για την ουσία των θεμάτων και τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι καθόλου καλά. Παρακάλια και φιέ, δεν τρομάζουν τι σοχές. Παρακάλια και ευχές, δεν τρομάζουν τι σοχές. Μαύρη αυγή, ξέρνεται στη γη, φάρω μακερό, Παύλο Φύσσα, τρεις πληγές φορώ, απ' του Λουμάναν, δεκαγμές μετρό. Η σκισμένη, μου, κοίτα, μες στο αίμα, των Σακτζιάτ Λουκμάν. Μαύρη αυγή, σερνετε στη γη, φάρμα καιρό, φίδι αγγύλωτο. Απ' τη σάπια, μήκρα των αστών, ρουπακιάδες, τάγματα φιδιών του λυκών του καπιταλισμού που μισούν το δίκιο του λαού. Το φασισμό παταστολεμό. το φασισμό παταστολεμό. Του φασιστά χέριαν την πυγμή του καπιταλιστή, το κοιμάζει πάνω στο λαό, που τον θέλει έρμο και σκυφτό λεμό. Το φασισμό Και το γνωστό Τραγούδι των υπεραστικών Εδώ είναι Ελληνοφρένια 2.11.18.8.80 Πάρτε πείτε ό,τι θέλετε για τα τρέχοντα Και με στόχο βλέμμα Ματιά Στην Τετάρτη που είναι αυτή πολύ κρίσιμη Ημερομηνία Θα πάμε να ακούσουμε Το πρώτο λαό, το πρώτο μέρος του λαού Και είμαστε εδώ αμέσως μετά Κύριε Βυσδέκη. Ναι, Μπράβο, γιατί είχαμε μια καούρα και σα ρωτήσαμε. Α... Συμφωνία Άραγε ο Βιστέκι. Α... Να κάνουν τα παιδιά κατάληψη ή όχι, γιατί δεν ξέραμε τη συμφωνία σα μη. Όμω από το σπίτι του, από του καθηγητέ του, καθηγητέ του να έχουν τρόπου. Δεν έχουν τρόπου από το σπίτι του. Να λένε κυρία καιραμέο τρέμε. Όχι καιραμένο τρέμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ή κυρία Υπουργό, θα μπορούσε. Αυτό. Φαίνεται από αυτό ότι είναι όπω συνέλεφων παρα πολιτή. Ειδικά φαίνεται και από αυτό και ότι και είναι στάσουμε. αλητάκια! Μη μιλάτε πάνω μου! Και Μιλάω εγώ τώρα! Με έχει πιάσει άδωνης! Μίλα! Με, μίλησα, το'πα! Και συντάσσομαι με τον Παλούρδο! Να πάρουνε το απ' το ξεχοείδι, οι αστομική να τα χάπτσουν χα... τα, τα μαλακμένα. Αχ, θα γίνει γαπνίση, και... τέλειο! Ελληνοπέδια εκεί. Ναι, ναι. Ε, νομοταγή πολίτη εδώ. Έλα τώρα μεταξύ μα. Ναι, όχι μεταξύ, είναι νομοταγή πολίτη. Καλά, καλά, έτσι πολύ είμαστε. Ναι, τι θα γίνει δηλαδή με αυτού του κομμουνιστέ και τι καταλήψει στα σχολεία. Δεν ξέρω, αυτή η ιδεολογική ε, γεμονία δεν ξέρει και ναι. Έλεγε ο Άδωνο ότι νίκησαν οι ιδέε του. Μαρκίε. Ε, κοίταξε, κινδυνεύει. Ναι, πότε κοίταξε, θα έρθει η ομαλότητα, πότε θα πάμε στην κανονικότητα με αυτά τα μούλικα. Ναι, κοίταξε, δηλαδή, ναι, όπω είπε και η τέο υπουργό, η τέδια η, η Διαμαντοπούρη σε μια συνέντευξή τη, παραβιάζει το σύνταγμα. Άραγε. Ναι. Αραγε, αραγε, αραγε ακόμα μαγαπάς. Να πείτε εκεί στον Υπουργό να στείλει μερικού αυτό τον, τον, τον ο, εκεί στην Μπάφα που ήταν με την Αγισίδα, τη Χοντρή, την Κυρίτσα και τα μαύρα γυαλιά να βάλει την τάση. Πού είχε τέτοιον, <laughs> δεν τον είδα. Δεν τον είδε στην Πάτρα. Α στην Πάτρα, ναι, τον είδα. Μαθητές, ναι, με Μαθητέ, ναι, κάτι γιουνούργιο. Αυτόν τον Ιφάλιο, και... το, το γονιό που θα βγάλει, τον νέο του αύριο που θα βγάλει. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> θα στείλει μερικού τέτοιου να βάλουν την τάση. Έχουμε κανακτήσει εμεί οι νομομεταλγεί πολίτε. Αποστόλη μου. Ποικαλούλη Αχ Αχμορέιν, δεν είναι γλυκά. Ψυχή μου, ψυχή μου. Πληρωθή... Ψυχουλίνο είναι, ψυχουλίνο σκέφτε μου. Τρει Πληρωθήκαμε. Στον τουρισμό, πληρωθήκαμε. Μπήκαν λεφτά, πού μπορεί. Τώρα τι θα τα κάνω, Λεμαρκά. Περίμενε, τι θα τα κάνω, περίμενε. Αποστόλη. Συγγνώμη, τι θα τα κάνω. Πόσα μπήκανε. Πήραμε και του τρει μήνε μαζί. Πολύ καλά. Άντε σε καλή μεριά. Πολύ καλά. Ναι, το θέμα είναι τι να τα κάνω. Η λογική λέει ότι θα τα φάτε σε φάρμακα από το άγχο που είχα τόσο καιρό με τι θα ζήσετε. Ο να χαθεί. Πού να χαστεί γεια σου! Παρακαλώ. Ε, ο ο άδωνις που δεν έχει ώρα να. Να. Να να Να... Να... Να ζαμίγα τα μία... Να... Να να να... Να ακούσει το... Τη μαθήτρια... Μπορεί και περιμένει... Όχι, δεν είναι ότι δεν έχει ώρα... Μια χαρά, δεν θέλει... Στι 3 δεν έχει θέμα... Στις διαφημίσεις... Κινήτλοι αγοράς διαφημίσεις... Μα τι συγκρίνουμε... Δεν μου λες, πες αυτών που το τα κόκκαλα του πάτρω στο δεύτερο γυμνάσιο λατριόν με τι μαρτύρες που λέει. Ο κατοκαρακιωσάκι θα βγάζετε όλα σκέλη στη τηλέρα στο ράδιο. Άντε μου νιώθω να αναφύγετε από το, το ράδιο. Δεν μιλάτε καλά κύριε, θα σα πάρει ο διάολο. Και να πάρει ρε, τι μαρτύρες λέει ρε, να αφήσει τα ψοβράνια να κάνουν κουμάντο. Κοίταξε να δεις, Ά, και εσά που σα αφήσαμε να κάνετε κουμάντο και να διαλέγετε και να ψηφίζετε αυτού που ψηφίζετε καλύτερα τα παιδιά, ας το. ψηφίζουμε τα παιδιά αφού είσαστε όλοι κουμούνια, βρωμιάδα. Γρομιάζε! Καλό δεν υπάρχει! Α, αυτό είναι αλήθεια. Ε, αυτό, η καλή από ό,τι βλέπω είναι η άλλη πλευρά. Ε, καλό βρή, κανένα, Άντε σούργελα, Έχετε, κάνει ε, Έχετε κάνει ποτέ σεξ με κομμουνιστή Έχετε κάνει ποτέ σεξ με κομμουνιστή Θα σας γαμίσει τα πάτερα Να. Θα σας αρέσει! Το δεύτερο Ναι μωρέ εντάξει! Να στο ράδιο και δεν και Έχω την αίσθηση ότι θα σα αρέσει πολύ το σεξ με κομμουνιστή βρή... Θα σα πάει πολύ όμορφα. Μην το απορρίπτετε, δοκιμάστε το! Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς όλοι οι Έλληνες Έχουμε περάσει από μια φάση καταλήψεων. Δεν υπάρχει γενιά Ελλήνων που να μην έκανε ή να συμμετείχε ή να υπέστη τι συνέπειε τη κατάληψη. Έχετε κάνει κι εσείς κατάληψη, Πώ δεν έχω κάνει. Όλοι έχουμε κάνει. Μα δεν νομίζω υπάρχει κανένα Έλληνα ο οποίο δεν συμμετείχε σε κάποια κατάληψη. Ο αγωνιστή Χρυσοχοίδη που επιχειρεί και τα βράδια έξω από τον Άγιο Νικόλαο για να διώξει του νέου και τους προσπαθεί να του πείσει να μην κάνουν τώρα κατάληψη ενώ αυτού έχει κάνει. Ειδήσει τώρα από τον υφιστάμενο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Μετά τα βαρισήματα άρθρα των πολιτικών αρχηγών στην εφημερίδα των συντακτών με θέμα τη Χρυσή Αυγή, νέα άρθρα φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Ελεύθερη Ωρα. Το άρθρο του Αντώνη Σαμαρά με τίτλο «Αντιφασισμός, Ρεμουνιά και το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη «Φασισμός, τέκνο του καπιταλισμού» έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Στο μεταξύ, επικεφαλής της αντιφασιστικής πορείας μεθαύριο στο κέντρο της Αθήνας θα είναι ο αντιφασίστας Αντώνη Σαμαράς, ο οποίος θα κρατάει πανό με σύνθημα «Η τσαντρική σχολή είναι αντιφασιστική. Μπάτσι γουρούνια, κόψτε τη γυμναστική». Μαζί του τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αρθρογράφησαν στην εφημερίδα των συντακτών υπέρ του της Αφθονή διούρηση είχε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ από το κρεβάτι του πόνου, όπου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες επειδή ο κορονοϊός δεν υπάρχει ή είναι κατά των κινέζων. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, είχε καλή διάφεση και τραγούδησε στις νοσοκομείς το τραγούδι «Είμας και εσύναι, την ώρα που νοσήσαμε». <coughs> Σύμφωνα με τους γιατρούς του, αν επιβαρυνθεί η υγεία του, θα του χορηγηθεί χλωρίνη με άρωμα λεμόν. 25 οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ της επαρχία που εκτελούν δρομολόγια στην Αθήνα χάθηκαν με τα λεωφορεία τους επειδή δεν γνώριζαν τους δρόμους της πρωτεύουσα. Μαζί με αυτούς χάθηκαν και οι επιβάτρες των λεωφορείων. Όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με το χαμόγελο του οδηγού. Καιρός. Καιρός να ξεβρωμίσουμε τους δρόμους και τις γειτονιές από τους φασίστες και όσους τους ξεπλένουν. Είναι καιρό. Μάλλον έχει παρέλθει όπως λέμε, ο καιρό. Ε, ακούσαμε την τελευταία είδηση του Μπαλούρδου που λέει ότι μπερδεύτηκαν οι οδηγοί γιατί όπω ξέρετε έχουν μπει 200 λεωφορεία στην Αθήνα τώρα. Το ξέραν ότι θα είναι το δεύτερο κύμα από τον Σεπτέμβρη, Αύγουστο. Αλλά τα βάλανε τώρα και είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Οι κινήσει των Αρίστων και του επιτελικού κράτου. Ε, Προχτέ ακούσαμε ένα ρεπορτάζ, θα το ξαναακούσουμε γιατί πρέπει να κάνουμε εισαγωγή στο θέμα.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 ο οδηγός συμβουλεύεται και το χάρτη του κινητού του τηλεφώνου Καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής το GPS παραμένει ανοιχτό Εσείς από πού έχετε έρθει ε, Εμείς έρχομαι από Τρίπολη Είσαι τακτήλη Τριπόλεως ναι. ε, Δεν ήταν αυτά ήταν στο ρεπορτάζ που οι συνάδελφοι από τα κανάλια εντόπισαν υπάρχει όμως μια εξέλιξη του θέματος εξέλιξη ε, δεν τη λες και ευχάριστη και θα την ακούσουμε τώρα Καλέσατε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Παρακαλώ, περιμένετε. Γραφεία Υπουργού λέγεται παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλτος Τερερές λέγομαι, είμαι οδηγό λεωφορείου. Μισό λεπτό. Ε, ναι. Μίλτος, Μίλτος Τερερές.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 Και ορίονται τώρα εδώ πέρα οι μέσα οι, οι άνθρωποι Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι ναι. ε, Σε ποιο σημείο βρίσκεστε Κοιτάξτε, δεν έχω, εγώ άρχισα να το καταλαβαίνω όταν περάσαμε τα διόδια Νόμιζα ότι θέλει αττική οδό για Νέα Ιωνία ah.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 Με ε, το GPS. Ωραία, πού βρίσκεται, πείτε μου, Έχω τον κόσμο μέσα τώρα, κάποιοι βίχουν, δεν ξέρω μην έκανε άρωστο. Ερέει, δεν φορά το λάστικε. Φφορά με μάσκε, αλλά υπάρχει κόσμο μέσα. Ε, το θέμα είναι ότι βιάζονται για τι δουλειέ λέει. Και τώρα εμεί μπερδευτήκαμε και έκανα την κάφαφα εγώ γιατί δεν ήμουν, ήμουν από πολύ Το Κατάλαβα, δεν μου λέτε στο βόλο έχετε φτάσει με λιγαλώ. Έβγαλε νέα ειωνία πάτησε εγώ και με έβγαλε, υπάρχει μια αιωία στο βόλο, βόλοτο, ξέρετε εσύ. Ξέρω ότι υπάρχει μια αιωνία στο βόλο. Δηλαδή ε, εγώ... θέλω να μου πείτε τώρα ότι πήγατε στο βόλο; Γύ και βόλω. Εγώ νομίζω ότι η αθήνα έχει από... Δεύτερη φορά σας λέω έρχομαι Ήμουν αυτό στο θέμα ε... Το πολυτεχνείο που είναι τώρα πως θα το γνωρίσω εγώ Γράφει απ' έξω αυτό ακόμα που έχει παλιά το έξω Η Αμερικάνη έγιναν την γράφη τι πως θα το καταλάβω Όχι μισό λεπτάκι Είχε έρθει ο Πομπέο μήπως έγιναν τέτοια δεν... Πως θα καταλάβω το Ποιο είναι ο οδηγό, αυτό ο μύθο που ήταν <φύλων> Ναι. <σκεκριβώς> <σκεκριβώς> ναι, μαζί μιλούσαμε. Όχι, ποιο κύριο είστε. Γεια σα, Μίλτο Θεεερέ λέγομαι. Είμαι ο οδηγό του υπεραστικού χτέλι Βαδιά. Ναι. Που ήρθα για να ενισχύσω τα δρομολόγια. Μου δώσαν το Α8, Νέα Ιωνία Πολυτεχνείο. Ωραία. Έγινε κάποιο μπέρδεμα. Πέρασα από μια γέφυρα και μου έκανε το GPS αναδρομολόγηση. Εγώ δεν ξέρω του δρόμου τη Αθήνα. Ωραία, πάρτε εκεί που σα δώσαν το δρομολόγιο. Εδώ γιατί παίρνετε. Για να βγάλουμε μια άκρη. Εγώ χάθηκα και με έβγαλε νέα Ιωνία βόλου το GPS και ορίονται. Έχω τον κόσμο πίσω ότι θα αργήσουν. Άλλοι δείχνουν, άλλοι φτερνίζονται. Τηρούμε τι αποστάσει, Όλοι εδώ ένα μέσα. Λε... Όλοι. Ναι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Φτάνουμε, κυρία μου, φτάνουμε τώρα. Μισό λεπτάκι θα συνεννοηθώ με το Υπουργείο, μιλάω. Ναι, με ακούτε. Ναι. Ποιο σα έδωσε το δρομολόγιο αυτό. Σα είπανε πάρτε το λεωφορείο από τη Λιβαδιά και λάτε στην Αθήνα στο Α8. Μου είπανε για να, ναι, για να ενισχύσω λογοκόπη, να μην συνοστίζονται. Ε, το καταλαβαίνω. Αυτό που σα πήρε τηλέφωνο για να πά, κάνετε αυτό το δρομολόγιο, πάρτε τον τηλέφωνο εδώ που πήρατε. Εμένα που μου το είπαν από την υπηρεσία των προϊστάμενων. Πού πήρα Στο γραφείο υπουργού πήρατε. Ο υπουργό δεν έδωσε την εντολή, ο κ. Ο υπουργό έδωσε εντολή προσωπικά σε εσά δεν νομίζω. Όχι σε μένα προσωπικά, κ. Μ Ξέρουμε και ένα Γιώργο Αυτιά. Ο ΑΣΑ. Στον ΟΑΣΑ να πάρω τηλέφωνο, εμεί είμαστε ε. Ποιος σας πήρε, σας... Α, πόσο πόσο κτέλ. Ποιο σα πήρε, είστε... Αστρί. Εμένα από το κτέλ, ο προϊστάμενο, ο κύριο Λουκά Μελιτζάνη. Με, τον... με τον προϊστάμενο αυτό θα μιλήσω, τον προεστάμενο των κτέλ. Μισό λετάκι, επειδή εσεί είστε στην Αθήνα, μήπω μπορείτε να με βοηθήσετε έτσι πρόχειρα. Για να καταλάβω, για να βγει Πολυτεχνία από Νέα Ιωνία, είναι πολύ μετά τη Ριτσόνα. Δεν είναι, είναι άσχετο αυτό που λέτε. Καταρχήν από την Εθνική, πρέπει να μπείτε με. Μέχρι... Α θέλει εθνική οδό, δεν είναι πατισιόν. Πού να βγω. Άμα πάρετε την Πατησίων, ναι. σα βγάζει είναι μια ευθεία το, το δρομολόγιο που σα δώσανε. Ξεκινάει με αφετηρία το Πολυτεχνείο. Ναι. Είναι μια ευθεία Πατησίων. Εύκολο είναι. Πανεύκολο. Έχει φανάρια αυτό. Έχει φανάρια, βέβαια. Πολλά φανάρια ναι. για να πείτε μέχρι το Μαρούσι. Οχ, ναι. Είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Αυτό το δρομολόγιο που σα δώσανε εξυπηρετεί η Δήμο Αθηνών, Νέα Ιωνία, Ηρακλείου, ε, ε, Πεύκη, Αμαρουσίων. Ωραία. Εγώ βγαίνω εθνική οδό τώρα πίσω, είναι μετά Πολύ αυτό, έτσι. Πολύ μετά τη Ριτσόνα, Α, Βεβαίως... έχω δρόμο. Βέβαια. Θα περάσω και το κέντρο κα... καύση νεκρών, αυτό που είναι εδώ, στη Ριτσόνα. Ναι, βεβαίω. Επειδή βύχουν κάποια κρούσματα, μην του αμολύσω εδώ. Προ Αθήνα. Έχει ταμπέλε η εθνική που λέει προ Αθήνα. Και μετά έχει ταμπέλα που λέει Πολυτεχνείο. Όχι, δεν υπάρχει ταμπέλα που να φτιάξει oh. από την εθνική στο Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Μιλήστε, σα παρακαλώ, με τον προϊστάμενό σα. Είπα στο βγω. GPS, μισό Βάλτε στο GPS ομόνια ή Πολυτεχνείο. Α, ομόνια εκεί, που είναι, εκεί φοβάμαι ότι έχει να κάνει ομπακογιάκ να περίπατο, μήπως δεν χωράμε. Δεν θα βγετε εκεί, σας... εκεί, μιλήστε με τον προϊστάμενό σας, σας παρακαλώ. Η ομόνια που κάνει το γύρω-γύρω τώρα το συντριβάνει, ε... κάνει πάλι γύρω-γύρω. Μιλήστε με τον προϊστάμενό σας. Για να το δω, ε, ε, ε, εντάξει. Πολύ. Συγγνώμη για την ε, ταλαιπωρία, έτσι. Μιλάει από τη Νέα Ιωνία Βόλου και η άλλη του δίνει οδηγίες, όπως να έρθει στην Αθήνα μέσω εθνική και να βάλει στο GPS ομόνια. Αυτοί κυβερνάνε αυτοί κυβερνάνε, είναι οι παρατρεχάμενοι, είναι οι γραμματείς. Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί πραγματικά κυβερνάνε γιατί οι υπουργοί είναι από πάνω και την πολλή δουλειά τη βγάζουν όλοι αυτοί με την αντίληψη, τη διορατικότητα και τη διάνοια που έχουν. Πήραμε ένα μικρό παράδειγμα. Διαφημίσεις. Είπαμε για τους δεξιούς, είπαμε για τους κεντρώους, έχουμε πει για τα πάντα. Ας ακούσουμε τώρα με στο πολιτικό λόγο βάθους, από ευρωβουλευτή της αριστεράς τον Γιώργο Τώρα που ήσουν στην καραντίνα, έτσι εκεί πάνω στο σπίτι σου, α πούμε. Σε ρωτούσαν τι θα γίνει βρεά λέξη, πότε θα νοικοκυριευτεί, πότε θα μαζευτεί, πότε θα κάνει κανένα παιδάκι, είχε τέτοιε ερωτήσει. Ήδη νομίζω ότι το έχουν πάρει απόφαση. Παλιά με ρωτούσαν, τώρα δεν με ρωτούσαν. Τι ε, απόφαση έχουν πάρει. Ε, ότι εντάξει, θα το κάνω όποτε μ' αρέσει, αν μ' αρέσει και αν θα το κάνω. Αλλά πρόσφατα μία φίλη μου έκανε ε, τα, τα άστρα και μου λέει 100% βάζω σφραγίδα. Τι? 22. Ε, 2022 ναι. θα γίνεις πατέρες. Α. Πολύ σημαντικό Κάθε αριστερός που σέβεται τον εαυτό του Όταν έχει εκλεγεί και από ψηφοφόρου Της αριστεράς πάντα ε, Συμβουλεύεται τα άστρα για να ξέρει τι ακριβώς θα κάνει Και τώρα ένα άλλο παράδειγμα της, Και θα επιβεβαιωθεί η φράση Η Ελλάδα πληγώνει τα παιδιά της Η πληγωμένη που ακολουθεί είναι η Βάνα Μπάρμπα Λείπει από τα πράγματα. Εσένα σου λείπει ο χώρο. Κοίταξε, θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι μα χώρισαν. Μα χώρισαν η έλλειψη καλών παραγωγών. Ήμουν τυχερή από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη. Δεν μπορεί να έχω εισφαριόσκα και να μην επενδύει κάποιο στην πατρίδα σου και να μην. Όταν γύρισε από την Αμερική δεν υπήρχε κανεί εδώ. Οι παραγωγοί, οιθοποί, οι μόνοι τους του τρέχουν από ένα μεροκάμα του. Έχει πάρα από την Ελλάδα. Φυσικά και εγώ παρά. Ποτέ δεν με εκμεταλλεύτηκαν όπω θα έπρεπε. Ποτέ δεν μα Έφερε το Όσκαρ και κανείς δεν της έδωσε σημασία. κανεί την εκμεταλλεύτηκε. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Τώρα που μπαίνουν τα πράγματα σε τάξη που σε έχουμε καταλάβει, να λυθεί και αυτό το θέμα. Με αυτή την παρότρινση, επιταγή, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Τρίτο μέρος του Λαού, δεύτερο για την ακρίβεια, που μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σα. Γεια σου, Αποστόλη που σε ακούμε και μα ανοίγει την καρδιά κάθε μεσημέρι. Αχ, για στείλε μου φωτογραφία ανοιχτή καρδιά. Έχω μια πορεία που θέλω να μου τη λύσει. Εγώ ξέρει τι έχω, Έχω ένα ραβονιάρι τρία μέτρα παλικάρι. <laughs> Ρε, Όχι σαν χλωριτζιφρίγκο και φίλο παλικάράκι. Σαν το ρίγκο. Έριξε να να και Τώρα ναι. πώς γίνεται μέσα σε μια τάξη τα παιδιά να είναι 25 ναι. Τους γάμους να μην επιτρέπεται πάνω από 20 άτομα Και στις βαφτίσεις και... Παιδί μου εκεί είναι εκκλησία Στην εκκλησία δεν κολλάει Hello Ναι, ναι, ναι Είσαι παντού Πώς γίνεται αυτό το πράγμα Μπορείς να μου το εξηγήσεις Δηλαδή εσύ μου λες δεν γίνεται Δεν δε δε γίνεται Δεν δε δε γίνεται δε. Αυτό Μου λες δεν γίνεται Eccenai ma ste ma si και Μα κοροϊδεύουνε. Αυτό εγώ. Άντε καλέ. Αυτό έχω καταλάβει. Αυτό έχω καταλάβει ότι μα δουλεύουνε. Άντε καλέ. Εσεί είστε κολλημένοι που το βλέπετε έτσι. Α, οι κολλημένοι ότι μα δουλεύουνε. Ναι, ναι, ε, δεν ισχύει ε? κάτι τέτοιο. Και... Ή μάλλον να το πω πιο σωστά. Δεν σα κάνουν κάτι λιγότερο από αυτό που αξίζετε. Α, αυτό ξαναπέστο. Αυτό ξαναπέστο, φίλε. Βεβαίω θα το, θα το ξαναπώ. Ε. Να το πω και πιο καθαρά. Δεν σα κάνουν κάτι παρακάτω από αυτό που αξίζετε. Να το ξαναείπα. Μπράβο ρε, Αποστόλη. Ευχαριστώ γι' αυτό μετά για να Φιλιά. τα λέω. Γεια. Πολλά φίλια. Καλημέρα σα. Παραπολιτικά. Τα ίδια. Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Πάρα πολύ ωραία. Πριν ε, κάποιε μέρε, με τον ίστρο oh. που είχατε, ε, είχατε βγει και είχατε πει για του ανθρώπου οι οποίοι αυτή τη στιγμή, δοσύλλογοι, κυβερνάνε τη χώρα. Και πολύ σωστά. Ξέρετε γιατί στεναχωριέμαι, Όμω. Όχι, που Δεν να ξέρω. Μάζετε. Όταν αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, πικραγμένο, είναι ο γιο του Κεσταμπίτη. Γεννομαστή του Κέμπερ. Και ένα σωρό άλλοι. Ναι, ωραία. Ε, και... και τι να κάνουμε, ο... κύριε, τι θα πληρώσουν τώρα για τα. Για το... Δηλαδή, ο Θάνο ο πλεύρη. Στο παιδί αυτό. Πράβο, Με πράβο. όποια προβλήματα μπορεί να διακρίνει. Σωστά. Όταν μιλάει, φταίει για τη δράση του πατέρα του. Ε, όταν δεν αποποιείται τη δράση του πατέρα του και συνεχίζει να κάνει τα ίδια και ακόμα χειρότερα, βεβαίω. Έχει αποποιηθεί κανεί, έχει ειδοποιηθεί κανεί Την ε, δράση των γονιών Παράδειγμα, βάρο ή τσιότι. Από ό,τι ξέρω, όχι. Ε, ε, λοιπόν, δεν πρέπει κάποια στιγμή όλου να του αποδομήσουν. Και πώ θα του αποδομήσουμε, που του σε σέντρα επιτέλου. Ξέρετε που πήρατε. Ε, τίρα, στο σταθμό παραπολιτικά στην Ελληνοφρένια που τα λέτε πάρα πολύ καλά. Είναι πρώτη φορά που σας παίρνω. Έτσι κι δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Με, ναι, αλλά όχι ολοκληρωμένο. Την αποδόμηση. Αυτή; Την στιγμή θα πρέπει να τους δώσεις στο αλλημνού τη μισοτική δροφή μας σημαίνια. Ε, πόσο μας σημαίνει αγαπητέ. Γεια σου, ομορφόπεδο. Βασίλης από Βύρονα. Καλά είναι, καλά είναι και στο Βύρονα. Μια χαρά, έχει μια κάδα. Κυρίω να είναι δυο λεφτά. Είναι πόσα τόντια τελικά. Είναι πόσα τα μπλέξει. Αναπτύσσω τι σκέψει με περισσότερε από όσα βρεπελέξει. Πέσε εκεί στο λεφάκι με αυτά τα γενικά που λέει. Πρώτον, ότι για την καταστροφή του περιβάλλοντο. Τέο ίδιο άνθρωπο που σάκει, κάνει όλα μαντάρα και χέι και κόμπι και λοιπά. Και όσο για τα άλλα τα δίθεν μεταφυσικά. Λέει στον αγκυλωτό σταυρό. Και σταυρίζει τον αγκυλωτό σταυρό. Και ιερέτε ξατράσει και, και μπουρδε. Είναι ο σταυρό των σταυροφόρων. Είναι ο αγκυλωτό σταυρό του Χείτ. Hitler. είναι η μάσκα του κορονοϊού COVID-19, έχουν κάποια κοινά πράγματα όλα, είναι η ιερά εξέταση. Είναι άσχετα πράγματα αυτά μεταξύ τους, δεν βαρύνουν όλη την ανθρωπότητα. Μην πετάει έτσι πειροτεχνήματα που δεν έχουν σχέση νοητική μεταξύ του. Γιατί να μην πετάει, άμα περνάνε στον κόσμο. Περνάνε, δευστυχώς. Άμα... Ε, άμα περνάνε, περνάνε κύριε, γιατί να θα... μην πετάει. <ΣΣΣ>